Λοιπόν, Αγωστόλου θέλω να δηλώσω ευτυχής. Ευτυχής πραγματικά. Φωνία πρώτον. Όλοι είμαστε, είμαστε όλοι οι Έλληνες. <συστά> Αυτό μας ενώνει. Ο Ντάιζιμπλουμ, <συστά> <Dyson Bloom, συστά> ο Μοσκοβισή μας ενώνει, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. <συστά> Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν. <συστά> Και δεύτερον, ευτυχή για την επέμβαση επιτέλου του ΝΑΤΟ στη Συρία χθε το βράδυ. Βεβαίω, γιατί και ο Τραμπ όφιλε. Όφιλε ο με σύμμαχος, έναν τρόπο. Ο σύμμαχο Τραμπ, όπω το λέω. Ο σύμμαχο Τραμπ ]ς όφιλε και αυτό να τιμήσει του ψηφοφόρου του. Ούτε 100 μέρε δεν έχει κλείσει την Προεδρία. Και του ψηφοφόρου μα, έτσι. Γιατί μην και του τους ψηφοφόρου μα, βέβαια. Ε, ναι, ναι, ναι. Τον πάνω, τον καμέρο που τον στηρίζουν. Όλοι αυτοί, όλοι αυτοί, μην ανησυχεί. διοι είναι. Τον κολτζιά που χορεύει παρέα με τον ΝΑΤΟ και τραγουδάει. Όλοι αυτοί. Να το πρόγραμμα 100 ημερών που λέγατε. Ορίστε, ο άνθρωπο έχει. Εκεί, είσαι στο τηλέφωνο. Εκεί, εκεί στη Β' Εθνική. Διαβάζω το tweet που γράψατε πριν από 30 λεπτά. Ξεκινάμε live εκτό ολίγου στι 97 και 8 και στο ελληνοφανιά.gr. Τώρα μα κόβετε την εκπομπή για να ακούμε το γέρν των Dyselblue. Ξέρετε, όλο τσίπρα, τσίπρα, τσίπρα, βαρετόπ. Όλο για τσίπρα σα κόβουμε την εκπομπή. Έλυψε. Δηλαδή, να ακούσουμε και για να ξέρω Ευρώπη είμαστε. Το... Συμφωνήσαμε, μνημόνιο έχουμε αγαπημένοι όλοι.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 Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ Κι από την ώρα που σε είδα έχω Δεν είναι του άλλα έχω δεν είμαι καλά Α, συγγνώμη, ναι Θα κάνετε καθόλου εκπομπή? Εκπομπή είναι και αυτό όταν ακούς Μπλουμ live, τι είναι αυτό? Εμεί θέλουμε να ακούμε το Σκάσε, αυτό είναι σάτυρα, σκάσε w toto koci ponie ma bu fora. I history woba potcewali to gor mi Έλα, δουλειά μου. Τρισευτυχισμένο. Άκουσα τώρα το σκουρί, έκλεισε η συμφωνία, έκλεισε το μνημόνιο, τα πάντα όλα. Διπλή ανάσταση φέτο. Διπλή ανάσταση. Από πέρσι, αν... από πέρσι ξεκινάει. Μα τη χρώσταγαν από πέρσι, γι' αυτό είναι διπλή. Ήταν μια ανάσταση ας. πέρσι που μα χρώσταγε ο Καμένο και ο, ο Τσίπρα που λέγανε ότι την ανάσταση θα έχουν τελειώσει όλα. Ε... Δεν έγινε πέρσι, ε... έγινε ένα, ένα νουζ, θα γίνει φέτο. Η ίση διπλή ανάσταση που θα γίνει στην ουσία μια τετράδιπια, αν την βάλει καλά κάτω και την ξεδιπλώσει, θα είναι τέσσερα Διπλή τη διπλή. Ο διπλή, α πούμε, ανήμερα και το πάσχα, θα το γιορτάσουμε πάρα πολύ. Είναι Έτσι, αυτό διπλή. που λέμε: ήρθε η ανάπτυξη, θα κάνουμε ανάσταση Διπλής. <laughs> διπλή σημασία, <laughs> όχι διπλή ανάσταση, μπερδεύεσαι. Είναι διπλή <laughs> σημασία αυτό Οπότε, που λέμε. Για το Λεβέντι, θέλω να σου πω για χθε. Από όταν άρχισα να σου πω πριν και κανένα δεκαετία περίπου, πρώτη μου φαντασίωση ήταν η Δόρα Μπαγκογιάννη. Φαντασίωση. Πε μου, ο με την τώρα, πε το μου αυτό. είχα Όταν στα χρόνια και μου ξύπνησε στον πόθο για την Ελένη Λουκά. Τα πνικά, χθε αυτέ οι δύο φύγανε από το ζωή και μπήκε ο Βασίλη Βεβέντη. Εκτιμώ ότι είσαι μερακλής και εγώ του μερακλίνου του πάω. <laughs> δηλαδή ζω για τη στιγμή που θα με αγγίξει και θα αγγίξει ο Βασίλη Βεβέντη. <laughs> Θέλω να περπατώ στους δρόμου και να με πλησιάζετε και να με αγγίζετε. Και να μου επιτρέπετε να σα αγγίζω και εγώ. Κοίτα, θα βγει, λε γεια. Το Λεβέντι δεν τον πειράζει το τσίπουρο με καφέ, τύπου άλλο, Τον πειράζουν τα 6-7 καπέλη το μήνα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Για κόψου αυτά τα λεφτά να δούμε τι θα λέει μετά. Και λέει θέλει ένα δικό του άνθρωπο. Δηλαδή ο λαός δεν είναι δικό δικός του άνθρωπο, Τι είναι. Ξένος είναι ο λαός. Βγήκε και μας λέει παπαριέ τώρα. Ο χειρότερος από όλους είναι αυτός. Ο χειρότερος. Δεν πάει χειρότερος από το Λεβέντι. Είπε ότι αυτό που ακούμε είναι ελληνοφρένια. Αφού λοιπόν αυτό που ακούσαμε ήταν ελληνοφρένια, να το ανεβάσετε μετά στο site να το ξανακούσουμε το, το Γέρν για τον τσακαλό. Να oh, το ξανακούστε. τσακαλό το τώρα. Αν δεν είναι ο Τσακαλώτο, Μωρή Ελληνοφρένια, yeah. τι είναι Ελληνοφρένια. Oh. Τι είναι Ελληνοφρένια, άμα δεν είναι ο Τσακαλώτο. Δηλαδή, μου θέλουμε να γίνεται εκπομπή κανονικά. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Ό,τι θέλει η κυβέρνηση, μάλλον θα κάνουμε.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 Αποστολής. Ναι, ναι. Αμάρε Αποστόλη Μια Παρασκευή περιμένουμε ε, Θα μπορούσα να περιμένεις μια Κυριακή Φέβαια. Μια Κυριακή Ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή <Το> Μια Κυριακή Ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή Περίμενε κανεί ότι την Παρασκευή θα κλείσει η συμφωνία. Μια Παρασκευή. Ποιο το περίμενε, Πώ θα ήταν Παρασκευή. Μια Παρασκευή. Ήρθε με τσιμπουρό, πιωμένο σκερακί. Ναι, δεν μου λε, και το τσακαλώτο πρέπει να το βάλετε όλε τι ερωτήσει. Όλε, ναι, όλε, όχι εκεί, όλε. Αυτό ψήφιζε. Πάρτο τώρα στα μούτρα. Τι ήθελε, τσακαλώτο άρπατο μια ώρα. Άντε στο διάλογο. Μέχρι τι 3 θα, α... θα το βάλω. Θα τον ακούσω... Μέχρι τι 4.000, όσο λε, θα ανεβαίνει. Θέλω να βρίσω λίγο για τη Συρία. Σε πειράζει, Όκαλε βρήσε. Αυτοί οι που έχουν βάλει του σε α πούμε, στι άλλε χώρε, στον Σαντάμ πούμε, ή τον ΜΑΟ, λένε εκεί κάτω. Όχι τον ΜΑΟ, Πώς λένε εκεί στην Μορή Κορέα. Λέμε τώρα, λέμε. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μόνο όταν δεν αρέσουν και δεν πάνε με τα νερά τους, είναι δικτάτορε. Στα περνάνε καλά. Στα υπόλοιπα βολεύουν, λίγο την Αυτό, αυτό, αυτό ακριβώς, ε, τώρα και ο αυτή είναι η του Μια, να και... την κατάσταση του, αν ο πιο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 Τα χημικά του Άσαντε τα είχαν βρει το 13 και τα είχαν καταστρέψει κάτω από την Κρήτη και είχε ξεσηκωθεί ο κόσμο. Τα παλιά είναι τα παλιά. Α, Α έχει και καινουριά. Ήταν η πρώτη παρτίδα. Αυτή τη δεύτερη παρτίδα που την βρήκε. Έλα καημένη, άμα θε όλα βρίσκονται. Α μάλιστα. Ναι, μα. Επίση οι Έλληνε ω οι Ευρωπαίοι. Οι Έλληνε πεθαίνουν, δεν συνθηκολογούν. Όταν λέμε οι Έλληνε εκεί πάει. Λέτε ψέματα! Ψέματα! Οι Έλληνε πεθαίνουν! Και Ως φάνηκε γνήσι... από τη συμφωνία, δεν συζήτηκολόγησε κανεί. αποφασίσανε να πεθάνουμε. Ως γνήσιοι φιλάνθρωποι Ευρωπαίοι, στεναχωριούνται πάρα πολύ όταν βλέπουν τις εικόνες αυτές με τα παιδάκια που πεθαίνουν στη Συρία. Πολύ, Αλή... πολύ, βάζουν στεναχωρημένη φατσούλα στο facebook όλοι. ακριβώ αρκεί να μην έρχονται στην Ελλάδα και μας μολύνουν τον αέρα που αναπνέουμε και μας γεμίζουν αρρώστιες για την ανεμβολίαστα στα ενώ στην Ευρώπη του, την ε... πολιτισμένη του 2017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 Θέλω να πω στι Έλληνε ότι το Ιράκ ήταν μακριά μα, η Ιουγκοσλαβία ήταν μακριά μα, η Ουκρανία είναι μακριά μα, η Συρία είναι μακριά μα. Όταν θα έρθει εδώ πέρα, να δούμε ποιο θα για τα δικά του τα παιδιά. Ποιο θα βάζει φατσούλε στο Facebook. Ανακοίνωση ιερά συνόδου τη Εκκλησία τη Ελλάδο. Αγαπητοί εγχριστό αδελφοί. Τα άγια ημέρα τη Μεγάλη Εβδομάδο, σα παροτρύνομαι ή να γυρίσετε επιδεικτικό στην πλάτη σα στο τηλεοπτικό παίγνιο που φέρει τον τίτλον «Επιβιώσας» Λαϊκιστή survivor, πατώντα το κομβίον με την ένδειξη κλειστών. Οφ, ταυτόχρονος δε, καλούμε τας αδελφάς, Λάουρα, Ειρήνη και Ευρυδίκην, να είναι σεμνό ενδεδημένες καθ' όλη την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος. Τι καλούμε επίσης να παραδειγματιστούν από τον ασκητικό βίον του Γεωργίου Αγγελόπουλου, λαϊκιστή Ντάνος, ο οποίος ενίστεψεν καθ' όλην τη Σαρακοστή,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 την Πινελόπη και σήμερα συμπτωματικά έχουμε τέσσερι φίλε γενέθλια. Τέσσερι φίλε γενέθλια. Ναι, ναι. Είστε με γνωριστήκατε και εμένα τα αυτοκόλλητε. Γίναμε αυτοκόλλητε και συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα και θέλω να του κάνω μια έκπληξη. Πε κάτι έτσι, πει κάτι του για τα κορίτσια. Τι να πω, τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. <Ρι> <ο>, <Ρι> Λάκο μου και εγώ. <Ρι> Πάντω <σε> ευχαριστώ πολύ. <Ρι> Μόλι είπε μια ανακρίβεια ο Πρωθυπουργό. Είπε ο Πρωθυπουργό ανακρίβεια. Μισό λεπτάκι να μην λέμε ότι θέλουμε, παιδιά. Ε Έχουμε ξεφύγει λιγουλάκι. Και κάτι έχω τεκμήριο εδώ Ε, τεκμήριο, τεκμήριο. Εγώ είμαι ο παλιός που βγάζει τα εισιτήρια για τα LRZ αυτά και ήταν ο παπάς Ήταν κανονικά με την παλίθια στο χέρι, ήρθε πλήρω άνθρωπο στο εισιτήριό του και μπήκε. Δεν είχε ένα κρατημένο από πριν δηλαδή. Έτσι ήθελε να ταξιδεύει, ήρθε πλήρω στο εισιτήριό του και μπήκε. πέσατε να το φάτε τώρα. Τι είναι, η χρονιά του παπά, ήρεμα λίγο. Μια ή άλλη, μια αυτό, τι θέλετε, Να εξεντώσουμε πολιτικά έναν από του φέρειλπη και πιο άξιου πολιτικού που βγήκαν τα τελευταία χρόνια. Τι έγινε πού ο παπά με LRZ λέει πάει, έρχεται από δώ, φεύγει. Τι έχει είναι εδώ εκείνα. Και πού είναι το κακό να πηγαίνει με έναζετ. Αμα βολεύει. Αυτό που λέει ο Βέτασ. Αυτά που λέει ο Βέτασ, ναι. Αφού βολεύει να κάνει τη μετακίνηση ότι θα περιμένει ο παπά τώρα, να του κάνουν έτσι εκεί, να πάει τη χειραποσκευή ποσότητα για να δείτε τι δεν πληρώνει τη βαλίτσα. Ναι, αλλά ήταν αντιπολίτευση, έλεγε εμεί, όσοι το λέει και σε αυτού λέει. Ναι, αλλά το είπε μόνο, όταν ήταν αντιπολίτευση. Όταν είσαι αντιπολίτε δεν φαντάζει τι κλειδί με το μεγαλείο. Είσαι αντιπολίτευση, είναι μια άλλη συνθήκη. Στο τώρα σε αυτή τη συνθήκη να τα πούμε. Που πάτε όλοι και κρίνετε. Σωστό, λες να τα δούμε και στον Άγιο Δομήνικο. Ό,τι θέλει θα κάνει. Στον Σαρβάιβορ. Στην Καραϊβή εκεί, πήγε, <Συγραφή> δεν κατάλαβα γιατί δεν πάει και στον Άγιο Δομήνικο να πάει πιο εξειδικευμένο. <Συγραφή> <Συγραφή> Αυτό που μου κάνει σκαντάδα, πολύ με ανάβει. Και έτσι με πήρε σοβαρά. E mianem Maris metapule, a gapiłemi mu mi ględ. Elini ja Για σκέψτε τώρα, έλει με την κόμμανα στο κρεβάτη, έρθει το άντρα, σε κόνησε μέσα στην τουλάπα. Ανοίγει η τουλάπα, σε βρίσκει. Του λες με να νάζει. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Για να χέστι που έρθα και φεύγω. Ή θα μπορούσε να πεις να αυτονομίζει για μια ληστεία ήρθα και φεύγω. Κάτι να γλιτώσει. Το ίδιο είναι. Αναγνωρίζετε η δυνατότητα ίδρυση οργανωμένων αγορών χοντρική πώληση των αγροτικών προϊόντων κοντρική πώληση κοντρική και επιχειρηματικών ταστηριοτήτων, τουν του τουνό, του 392 στην περιοχή του του Ναι, ο Παπαδείκτρικό υπουργό. Ναι, δεν το μέχρι που το τα δεν Τσίπρα, τέταρτο μνημόνιο. Έρχεται. Τι δεν καταλαβαίνει. Η αξιολόγηση είναι πρόφαση. Νέα μέτρα. Μέτραση τι ώρε. Να μετρώ τι χώρε. Κατάλαβε. Καταλαβαίνω. Πάω αγγλικά στρατηγάκι παλιά από Δημητρίου τώρα. Πολύ ωραίο σλόγγαν. Για τα λιάζα των επιχειρηματιών είχε πει ο τσίρα που δεν θέλουν ούτε γραφείου να του δουν. Έλα τώρα μας μα και σε τη σπέκλα των δεξιών. Δεν θέλω τώρα να είσαι τέτοια, δεν θέλω να είσαι αφελής, Δεν Θέλω να είσαι αφείλει ή σε αφαιλίσει αν το λέω. Συχαριστήρια. Ευχαριστώ. Η ηλοφένεια σήμερα είναι πολύ καλή. Ναι, επειδή δεν είχε πολύ. Ε. Και αυτό. Λάισε εμπλουύμη από καλαμκι. Καλά εύκολο.